Έλα, ρε γάμο, τι κάνετε, ρε γάμο, σήμερα βάζει βενιζέλο. Μου ήρθε να ξεράσω, γάμο. Έχει συνέδριο, φίλε, έχει συνέδριο. Εντάξει, ό,τι αντιπολίτευση κάναμε, κάναμε στο Πασόκ να μαζευτούμε τώρα. Η παράταξή μα, η παράταξη που μα έδωσε ψωμί και κρέα, ομό, να τη στηρίξουμε. Πλήτεται. <laughs> Όλοι φόφοι γεννηματά, δεν θέλω μακκκίε. Λοβέρδου και τέτοια που <laughs> τόσα χρόνια. Φόφοι, όλη <laughs> φόφοι. Ρεσί έβαλε το βενιζέλο και μου ήρθε να ξεράσω και σου μου λε τώρα άλλα και θυμήθηκα το μπάγκαλο. Άλλο μακ από εκεί. Λοιπόν. <ΣΔυκά> όλοι στο Πασόκ, όλοι, φόφοι, στηρίζουμε <ΣΔυκά> την κόρη του Γεννηματά. Ε, τώρα είναι μαγικία, δηλαδή, να βάλουμε κάποιο που δεν έχει πόνιμο γνωστό, γιατί. <ΣΔυκά> Ξαφνικά, δηλαδή, στο Πασόκ να εκλείψει η οικογενειοκρατία. Άντε, <ΣΔυκά> κακπίσω, <ΣΔυκά> όχι. <ΣΔυκά> Όλη <Όλοι ΣΔυκά> την κόρη του Γεννηματά, με την ιδιότητα αυτή, <ΣΔυκά> <ΣΔυκά> ότι είναι κόρη του Γεννηματά. Τώρα που θα πάει <ΣΔυκά> ο Γεωργιάδης για αρχηγό της Νέα Δημοκρατία, άμα θα βγει, θα του δώσω 150 ψήφου. Δεν θα βρούμε άλλο ποιο σιζοφρονεί και πιο κερδάται Δεν υπάρχει συνοικουμένη. Αδικείτε το Σαμαρά τώρα. Από για γιατί Real News είναι το ημερολόγιο τη Anna Frank. Τη Anna Frank. Ναι, ναι, τη Anna Frank. Ναι. Ναι, ναι, κανένα ημερολόγιο από κανένα κοριτσάκι στην Παλαιστίνη θα δώσουμε. Ξέρω εγώ, τη Πιρέλη θα ήταν καλό να δώσουμε κάποιο ημερολόγιο αν δίναμε. Τη Πιρέλη, γιατί τη Άννα Φράγκ τώρα τι φωτογραφίε να έχει μέσα και θα είναι και παλιέ. Ε, δεν δε, δε είναι και το θέμα πώ θέλει να καταλάβει. Ε, είναι και αυτό τώρα. Ας είναι που τότε είναι. ήταν και τριχωτέ. Τώρα είναι αλλιώ. Βλέπει την Πιρέλη και το βλέπει. Είναι λάκα το πράγμα. Όχι, όχι. Δε, δε, εγώ δεν θέλω να βλέπω την Πιρέλη, εγώ θέλω να βλέπω τα κλίματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Καθένα το... έχει τα βίτια, αυτή το... να σου που που Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, καλά. Εδώ βάζω Είτε. τα χέρια μου στη φορμόλη Είτε. να τα συντηρήσω γιατί έχω βαρουφάκι πάνω μου ακόμα. Οτι... Τον έπιασε, Είτε. είναι αληθινό. Υπάρχει. Αυτό ο άνθρωπο υπάρχει. <laughs> να σου πω. Έλα. Στο ύψο μου είναι που λέτε ψηλό ντερέκι και ντούκι. Δεν τον έχω δει από κοντά. Ε, τον είδα εγώ. Στο ύψο μου. Δηλαδή, άρα είμαι και εγώ ψηλό ντερέκι και ντούκι. Ή εκεί καταλήγουμε ή ότι είναι κανονικό. Πόσο είσαι, ένα 75 μου. Και 80. Σιγά, πρόσεχε, εντάξει Ναι, ήπως λέμε 38, ένα 75 10. και 80 Άκουσα τον άλλο που σε είδες στον δρόμο και λέει Κοντοκόλληση ε, και... Άλλο που έχω τον κόλλο Κοντοκόλλο, ψηλά πόδια, τι να κάνει, Έτσι. είναι περίεργος Τον τον έχω χαμηλό για να βολεύει <laughs> Για να βολεύει πού, είναι να κάθεσαι εύκολα στην καρέκλα και να το τηλέφωνο Δεν το <laughs> λοιπόν, θέλω να πω και εγώ τη μαζικία μου Κα, Κάτι που έχω Με το που ξυπνάω, όταν κοιτάω τα ταβάνι Γιατί το έχω γράψει Ο αναλφαβητισμός του μέλλοντος Δεν είναι να μην ξέρει κάποιο την αλφαβήτα Είναι να έχει χάσει την ικανότητά του να ξαναμαθαίνει Ένα... Είπες τώρα, ρε μαζικία Είναι δυνατόν ρε...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 Κι αυτή τη μοναξία στο θαμίο. Το απόλυτο είναι ο πραγματικό εχθρό του ανθρώπινου είδου. Να σου πω τώρα, εσύ διαβάζει και κοέλιο, είμαι σίγουρο. Όχι, ρε τι Κοέλιο. Ε, τι όχι τώρα, μου αρχίσει την κοελιά τη μία πίσω από την άλλη. Πάει κοελιά, σύννεφα. Ωραία, το περίμενα, σε πω και το τελευταίο. Έχει, καλά, κλείσε να μπει, πε. Μου το είπε ο πατέρα μου τώρα. Μου λέει Γιώργο, μη παιδεύεσαι, η χαζή είναι ανίκητη. Τι φίλο, δηλαδή. Ναι, τι κάνει, καλό. Δεν μπορώ να πω, ό,τι θέλω, τι θε. Ακού θα ψήφισε στη ζητά σε, σε εκλογέ. Ναι, τι κακό είναι. Γιατί καλό είναι. Θα δείξει. Ψήφισα ρίξ, έδωσα εντολή για ρήξη. <laughs> καλό. ε; Το κύριο Τόλια θα ήθελα. Αποστώλη. Μόνο στο τηλέφωνο ο αδελφό μου Βασίλη Οραφτόπουλο. Ναι, ναι. Για κάποιο έχετε κάποιο έργο εξή και τα λοιπά για να συζητάμε. Δεν έχω ένα έργο, έχω δύο έργα, δύο έργα 6. <laughs>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 Περάσουμε καλά τελεσμέρου, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή, <laughs> σε μια σκηνή να φανταστείς της έχει δέσει ο τύπος την Αλογοουρά με την Πατούσα. <laughs> Άκου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή. <laughs> δεν έχει καλύτερο. Αυτή λέγεται η Στάση Γέφυρα, Τσίπρας. <laughs> ναι, ωραίο είναι. Είναι ωραίο. Έχει διάφορο, διάφορα κόλπα, έχουμε πρωτοτυπήσει, έχουμε καινοτομήσει πολύ στο χώρο. <laughs>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 Α, ε, δεν είμαι Έλληνας, και... Καλά, σαν Έλληνας μιλάς, χρυσαυγίτης για την ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων, από πού είσαι, Πώ πέρας στο χράκτη. Είμαι από Κασμίρ. Από, από, Γαστούνι. Από Κασμίρ είμαι. Από Κασμίρ. Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι. Όχι, μα άλλο έχει όνομα το ύφασματος, εγώ είμαι από Κασμήρ χώρα, έχει πάρει από το όνομα τη χώρα, μου. Α. Πο μυραράκι, τα και λέει αλλά δεν λέει όχι, εγώ δεν έλεγα τη Μυραράκη, γιατί λέει έλεγα. Μα φάρνει και θα γίνει με το... Δεν είσαι το Λετζέπελιν εσύ. Δεν είμαι Ελληνες, όχι. Α, αυτό λέω κι εγώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βάλω έτσι λίγο να ακούσουμε, να ουστάρουμε μια και μου πες <Το> Και σαν ύφασμα με ένα μ' αρέσει. Στην Ελλάδα δεν βγαίνει, έχει πολύ μεταξωσκόλικα νομίζω. Αυτό θέλει, χρειάζεται. Δηλαδή, εμεί του έχουμε σε δημοσιογράφου μεταξωσκόλικε. Τι να τον κάνει και κασμίρι, τώρα, να έχει ένα αυτιά πάνω σου, δεν λέει. Ε, ρε, μα τώρα έχει πει, μάλλον έτσι. Δεν μένα, εγώ, αλλά, μου εσύ. Δεν ακούω εγώ αλλά σε λέω άλλα μου λέει. Εννοεί, εσύ δεν έχει πει, μα τι μου λε, για το τηλέφωνο στον πάνιο, Ναι, Το τηλέφωνο στον πάνω, ο τέμα ενώνει, κακό είναι. Όπου χρειαστεί να κάνει μια κλίση. Κάνει ντουζ, χτυπάει, τι θα βγει με τα νερά, σηκώνει κατευθείαν εκείνο, είναι και ζεστό. Όχι, άκουσε με πρώτα. Το τηλέφωνο στο μπάνιο τι εννοεί. Το τηλέφωνο δίνει νερό. Μα τρελός είστε. Δεν δίνει νερό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο Δεν δίνει νερό, δίνει βελούδο. Βελούδο. Ναι, λόγω Κασμίρ. Λέω, κασμίρ, τι δουλειά έχει με αυτό? Το πατρεψάκαμε και εγώ, ξέρω εγώ. Έχει μια απαλή αίσθηση το Κασμίρι. Δηλαδή, μόνο με είσαι αξίριστο αγγυλώνει το κοτοέρμα σου. Μα έχει πιάσει ο Κασμίρι, όμω εγώ, άλλα σου λέω και άλλα μου λε εσύ. Μα τι να πω, παιδί μου, σου είχε την χινά σε τριών ημερών αξίριστο στο κορμί και να ρίχνει πάνω το Κασμίρι και να αγγυλώνει. Καροκορμί, κορ, τι δουλειά. Έχει? Το δικό μου, το κορμί, το θανατηφόρο. Το δικό σου ναι, ναι. είσαι άντρα, δεν είσαι γυναίκα. Τι δουλειά είχα εγώ ότι είμαι γυναίκα, δεν έχω κορμί σαν άνδρας. Πώς? Έχω κορμί αράπικο. Αράπικο, αράπικο, αράπικο. Και το πού θα έχει αράπικο τότε, έτσι. Θα ήθελα, αλλά δεν. Εκεί θα... είμαι στα ελληνικά είσαι. δεδομένα. Τι. Τι. Τα ελληνικά τι. δεδομένα δεν με φανταστεί. Είναι λάδι πολύ και τι κάνει τα τίποτα. Ρε, μάς, μου, τι θα γίνει, θα, θα έρθει να το φτιάξεις, Θα ναι, θα το με την Τι θα Μετά τι έξι που αρχίζει και ανοιχτώνει, γιατί όσο ανοιχτώνει ξέρεις, Μεγαλώνει. Μεγαλώνει, δηλαδή Έλληνα-Έλληνα, αλλά άμα ανοιχτό δεν καταλαβαίνω. Και είναι και εκείνο αράπικο. Έχω πολύ αράπικο μετά. Και δύο μάτια κλάνα. Ναι. Να σου πω κάτι. Τι θες. Το δεν είπε τίποτα για το... Τι θα κάνω γιατί. Δεν είπε τίποτα. Γιατί... Κάτι άλλο έλεγε. Ε. Τέλος πάντων. Μα... Τι θες. Γιατί βρήσει γαμό το γάμο Γιατί βρήσει λέω. Ποια βρήσει. Για, για το Πάνιο που δεν μιλήσα πριν λίγο και μου είπες... Ε, δεν μου είπε τίποτα και μου τα έκλεισες κατά μούτρα. Έτσι σου άξιζε. Έτσι άκουγε. Αφού δεν συνονούμαστε. Χέστω. Άντε γεια. Αποστολήσει Α εγώ, Προσπαθώ 20 χρόνια να σε πάρω ρε αποστολή 20 χρόνια μάλιστα Ότι έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές Δεν μας παρατάζει λεγό Αποστέλη με, ειλικρινά τρελαίνομαι σήμερα που σε ακούω Ναι Ναι Αγάπη μου Σήμερα που έτυχε να μάρει να ξέρεις Έχω αγγίξει το asset της κυβέρνησης Έχω πιάσει βαρουφάκι Έχω αγιασμένα χέρια Έχω πάνω μου εσάνς ρήξεις Όπως Δεν ακούω το στο τηλέφωνο, γιατί είμαι φανατική, ο σου. Ναι. Και τώρα σα ακούω. Καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Καθεπότε το σηκώνει, Όχι κάθεπότε σου σηκώνετε, καθεπότε το σηκώνει. Συνέχεια. για απάντηση στο δεύτερο δεν θα ίσχυε. Ε, συνέχεια όμω, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι, χωρί βιταμίνε. Ναι. Την εφημερίδα την κοντά νιούς την παίρνετε κι εσείς. Εγώ παίρνω αυτή την καινούργια την Ορθόδοξη Κιβωτό. Έχει και συνδύα αγίων. Α, τελευταίες ούτε. κυκλοφορίες. Δεν. Δεν μου λες να σε ρωτήσω. Αυτές οι κυκλοφορίες, Δεν. οι πολύ έξαλε, είναι αυθεντικά συνδύ ή πειραγμένα. Ναι, ή ναι, Ά, κάνουν, κά, παιδί, κάνουν α, και ηχογράφηση α, από τον α, Άγιο κατευθείαν.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 Τέλο, ρε φίλε, η πρόθεση είναι ας πούμε, η αλήθεια, η δημοκρατία, η τιμιότητα. Η αριστερά είναι η πρόθεση. Κάτι. Οι κόκκινε γραμμέ, αυτά είναι πρόθεση. Η ρήξη, Μπράβο. το σκίσμα μνημονίων, η πρόθεση είναι αυτό. Ωραία. Τώρα τι θα γίνει είναι άλλο θέμα. Και η σωστή ενημέρωση και να μην Αυτό δεν ήταν ποτέ πρόθεση. Και η πραγματικότητα πια είναι, ρε φίλε, ο ρε, εσύ στον Ντινόπουλο. Εσύ τον Ντινόπουλο, ρε. Πάρτε και τον πίστη, ρε. Με να πείρε. Α, δεν ξέρω, γιατί όχι, τι έχει ο πίστη. <laughs> Αλλά δεν έχω ξαναμιλήσει εμένα με έτσι μεσημεριάρικα, εγώ δεν είπα πίστη. Ελά, <laughs> γεια. Ναι. Έλα ρε, να σου πω, τον βάλατε τον Αργύρι. Γιατί στη διαφήμιση του έχετε βάλει από πίσω χαλή τη μουσική από του άδοξου μπάσταρδου. Φίλε, η συνειρμή δική σου, άσε με. Αγαπημένη Απόστολε, μα χαλάσατε την ώρα που αλλάξα την τηλεφρένεια και την έχω χάσει και τρελαίνομαι. Να κάτσει λίγο πιο αργά για να δει. 11 παρά αποστόλη μου, 11 η ώρα. Τι να, σου... τι να σε κάνω κι εγώ, εγώ τι την άλλαξα. Κάνει αγόρι μου, τι να με κάνει. Σε ευχαριστώ και δώστε τα όλα. Ναι. Ε, μα το. Να Αυτό έχουμε. Το έμαθε λέει ότι θέλει να βάλει υποψήφιο για την προεδρία τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδονη. Ναι. Δεν είναι η σειρά του. Με τον ελληνικό. Ναι. Ναι. Να βάλει, δεν λέω, αλλά. Ναι. Το να δεν μου ωραία. Θα τον χάσουμε από δευτερορορολά. Είναι αυτή η, η ηθοποία, κατάλαβε που είναι το δεύτερο ρόλο που είναι η καλύτερη. Αν τον βάλει πρωταγωνιστικό, σοβαρεύει και το χάνει. Γιατί ο Άδονη έχει, έχει και μια ροπή στη σοβαρότητα. Τότε. Τότε. Μα άμα είναι να αλλάξουμε χώρα και άμα είναι να φύγει, εσύ να μα πείσουμε θα πάει για να έρθ Άκου να λες τώρα τι θυμήθηκα με τον Μαρίνο. Είμαι γύρω στα 40. Με παίρνει ένας κυρικάς, 22-23, από την Αθήνα. Μου λέει, σήμα είναι η Μάκρη Άγιος Ανδρέας. Υπάρχει και Άγιος Ανδρέας. Και μου λέει, κάπου εκεί μου λέει, ξέρεις το σπίτι του Γιώργου του Μαρίνου. Είναι του καλλιτέχνη. Μου λέει, είναι ως. Καλά μου λέει, θα το βρούμε. Φτάνουμε και αρχίζουμε να ρωτάμε, να ρωτάμε. Βρίσκουμε κάποιον που ήξερε. Πάνω στο βουνό, μέσα στο δάσο, στα τεύκα. Φτάνουμε, λέει: Έχει πάρτι, λέει ο Μαρινό. Δεν θυμάμαι κάτι γιόρταζε. Και μου λέει: Να άρχισε, λέει: Πώ να άρχισε, εγώ του λέω: δεν με καλύτερο. Από λέει ότι είμαστε μαζί. Τώρα αν είχα μπει εγώ, λέω: Σκέφτομαι τώρα. Τώρα που τον άκουγα, το σκέφτομαι. Και μου είχαν ρίξει στάχτη στη σαμπάνια μου. Α, Και μη είχαν πλακώσει τον κόπο 20-30 άτομα, πώ θα είχε γίνει ο κόσμο. Α, Θα είχε γίνει όνειρο. Όνειρο, λε να είχαν μπει. Α τα προσέχει αυτά, τα προσέχει.